Οι εργαζόμενοι τώρα πια είναι απλήρωτοι τον προηγούμενο μήνα και ο μήνας που τρέχει σήμερα και φυσικά με το επίδομα που είχαν δηλώσει ότι έπρεπε να πληρωθεί έχουν πάρει μόνο το 40% δηλαδή κάποιοι αυτή τη στιγμή από το προηγούμενο μήνα και αυτό το μήνα ζουν με 150 ευρώ. Mm -hmm. Έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν αυτή είναι η εξέλιξη τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα όπως γράφουμε και στην ανακοίνωση ήδη έχουν ξεκινήσει οι δράσεις δηλαδή Είχαμε απεργία στην Βόρεια Ελλάδα ε, Έχουμε στάσεις εργασίας από το πρωί μέχρι το τέλος της Βάρδιας Τετράωρες στάσεις εργασίας ε, στη Θεσσαλία ε, Αύριο έχουν στην Αττική τε, ε, Τετράωρες στάσεις εργασίας μέχρι τη λήξη της Βάρδιας Γιατί οι εργαζόμενοι πια βλέπουν ότι δεν γίνεται κάτι να αλλάξει η κατάσταση στα σούπερ μάρκετ δηλαδή Στις περιοχές που προαναφέρατε δηλαδή είναι, οι εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι ναι, είναι πιο οργανωμένοι. Είναι πιο οργανωμένοι, η αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Έχουν και τα παραρτήματά του και, το, και τα σωματεία, δηλαδή, σωματίο ε, υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει με το επιχειρησιακό, αλλά έχουν και επιμέρου ε, ε, κάποια παραστήματα σε περιοχές. Είναι πιο οργανωμένοι, εκεί καταλαβαίνουν τη διαφορά Εδώ φυσικά Εδώ, εκεί έχουμε κατσουράκι. μια δυσκολία Ναι, μας είχατε πει ότι είχατε κάνει πριν από καιρό προσπάθειε Είχατε πάει και σε όλα τα καταστήματα του Μαρινόπουλου στη Ρόδο Ναι, ε, ξανακάναμε, σαν... δεν σταματήσαμε ναι. Και δε... τι έγινε, Ξανακάνα. οι εργαζόμενοι πώς αντέδρασαν Λοιπόν, να, να σας πω, ξανακάναμε ξανά σε όλα τα καταστήματα ε, Έχουμε μια αντίδραση από κάποιες διευθύντριες τέλο πάντων, σε κάποια καταστήματα οι οποίες ε, ε, τρομοκρατούν τους εργαζόμενους και τους λένε και σε σχέση ε, το τι γίνεται, ε, παίρνοντας γραμμή μάλλον από την εργοδοσία ε, και τα <συσχεσίλισμα> έχουν βάλει και με τα κλαδικά σωματεία, δηλαδή ό,τι τα κλαδικά σωματεία λένε ψέματα στους εργαζόμενους. Ε, τελικά κάναμε μια σύσκεψη από κάποιο ένα από τα τε, πέντε καταστήματα και είχαμε 12 άτομα Εκεί συζητήσαμε τα όλα τα θέματα, πήρα μια απόφαση για εργαζόμενοι να συσπυρώσουν οι ίδιοι όσων μπορούν τους εργαζόμενους και κάποια στιγμή να κάνουν και μια επιτροπή αγώνα και να δούμε αυτό το μήνα τελικά πώς θα προχωρήσουμε και εμείς σε εναρμόνιση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα.